Στίχη 15-23 Προσεύχεται υπέρ αυτών. 15. Επειδή δε και εσεί συγκαταλέγχεστε ει των λαών του Χριστού, δια τούτο και εγώ, σαν ήκουσα την πίστη που επικρατεί μεταξύ σα προ τον κύριο Νησούν και την αγάπη που δεικνύεται χωρί εξαιρέσει ει όλου του Χριστιανού. 16. Δεν πάω να ευχαριστώ τον Θεόν για σα και να μνημονεύω τα ονόματά σα ή σα προσευχάζω. 17. Ζητώ δε αυτάς, ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ, εις τον οποίον ανήκει δόξα, να σας δώσει πνευματικό χάρισμα σοφίας και φανερώσεως των θείων αληθειών, για να φωτιστείτε και λάβετε τελεία κατά το δυνατόν γνώσιν της αγαθότητός Του και του απειρου μεγαλείου Του. 18. Ζητώ να σας δώσει φωτισμένα τα μάτια της ψυχής σας, διαγνωρίζετε πία ποια και πόσα είναι τα ελπιζόμενα αγαθά που μας εκάλεσε ο Θεός να απολαύσουμε και ποιο είναι το πλούσιον μεγαλείο της δόξης που ο Θεός όρισε κληρονομία των χριστιανών. 19. Να γνωρίσετε ακόμη και πόσο αναφαντάστο και υπερβολικά μεγάλη είναι η δύναμή του, με την οποία ενισχύει και βοηθεί εμά τους πιστεύοντας. Είναι η δύναμη αυτή ανάλογος προς την ενέργεια της κρατεάς ισχύως του, 20, την οποία εφανέρωσε δραστική εν το Ιησού Χριστό όταν τον ανέστησε ἐκ νεκρών και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του επάνω στους επυρανίους κόσμους. 21. Και τον εκάθεσε πολύ ψηλότερα από τα αγγελικά τάγματα, παραπάνω από κάθε αρχήν και εξουσίαν και δύναμην και κυριότητα, και από κάθε όνομα τιμημένων που ονομάζεται όχι μόνον στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα. 22. Και όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του, και αυτόν που τόσο πολύ ύψωσεν έδωκεν στην Εκκλησίαν κεφαλήν παραπάνω από όλα όσα υπάρχουν εν αυτοί. 23. Είναι δε η Εκκλησία, το σώμα Του, το συμπλήρωμα του Χριστού ως ανθρώπου, συμπλήρωμα Εκείνου, ο οποίος ως Θεός γεμίζει τα πάντα εις όλας της ανάγκαστον και παρέχει σε κάθε δημιούργημά Του ό,τι Του χρειάζεται.